Είναι συγκεκριμένα, επιδιώκουμε αν όχι να αλλάξει το σύστημα, να μας ακούσουν, να καταλάβουν ότι είμαστε εδώ και ότι δεν δεχόμαστε πλέον ότι μας πασάρουν με απλό τρόπο. Είμαστε εδώ, βλέπετε ότι δεν είναι δύο-τρία παιδιά, έχουμε σκοπό να κάνουμε το καλύτερο, έχουμε δίπλα μας το συλλόγο γονέων, θέλουμε να πιστεύουμε πως έχουμε δίπλα μα του καθηγητές μας και επιδιώκουμε το καλύτερο αυτό. Τόσο απλά και τόσο ωραία επιδιώκουμε το καλύτερο. Ούτε μεγάλη στόχη. Το απλό, το αυτονόητο, το οποίο δεν το έχουν επιδιώξει αυτό, οι μεγαλύτεροι του. Το κάνουν όμω τα παιδιά αυτέ τι μέρε. Δεν ξέρω τι θα κάνουν, δεν ξέρω πώ θα αντέξουν. Αύριο, τέτοια ώρα το μεσημέρι, ξεκινάει ένα μεγάλο συλλαλητήριο που έχουν συγκαλέσει στο κέντρο τη Αθήνα. Μέσω Facebook, Twitter συνονοιώνται όπω γίνεται πάντα σε τέτοιε περιπτώσει στη νέα εποχή. Το σύνθημα, ένα από τα συνθήματα που ακούσαμε. Αν διακρίνετε τι ακριβώ λέει. Στην αρχή είναι το μουσικό σχολείο Θεσσαλονίκη που παίζει ένα τραγούδι και το έχει παραποιήσει με τίτλο Το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω και όλα τα υπόλοιπα. Και μετά πέφτουν οι μαθητέ με το σύνθημα με αυτά τα μέτρα για την παιδεία θα πάνε φροντιστήριο και τα νηπιαγωγεία. Δεν είναι κακό να φτιαχτούν φροντιστήρια και για τα νηπιαγωγεία, όλε οι βαθμίδε έχουν γιατί όχι και τα νηπιαγωγεία. Μελλοντικά και η παιδική βρέφον, σταθμή. Από μικρό πρέπει να μάθει ότι η παρά παιδεία παρά πολιτική όλα τα παρά σε αυτόν τον τόπο είναι αυτά που καθορίζουν τις καταστάσεις πολίτες που να αισθάνονται να κάνουν το χρέο τους, χρέος τους δεν πολύ υπάρχουν παραπολίτες όμως θα μπορούσαν κάλιστα να δημιουργηθούν και να προχωρήσουν πάμε μέχρι τη Σιτία πάμε μέχρι τα Μέγαρα Αυτή η κατάληψη που κάνουμε γενικότερα τώρα είναι πανελλαδικού χαρακτήρα, δηλαδή δεν έχουμε βάλει μέσα καθαρά τα δικά μα προβλήματα, αλλά πανελλαδικά. παρόλα αυτά, ναι, έχουμε έλλειψη φιλόλογου. Μέχρι και τώρα ακόμη δεν υπάρχει φιλόλογο στην τρίτη ηλικία στην έκθεση σε ένα μάθημα το οποίο εξετάζεται πανελλαδικά. Ε, εξετάζεται πανελλαδικά και σε εμά όπου δεν έχουμε μέσα από το νέο σύστημα. Γενικότερα υπάρχει σύγχυση, ξέρουμε ότι δεν φταίνουν οι καθηγητέ μα. Προσπαθούμε να. Να αλλάξουν τα πράγματα για το καλύτερο, για το μέλλον μας. Ντρέπον. Ντρέπον γιατί αυτό είναι για ταινία. Πώς να σας πω. Δεν υπάρχουν βιβλία... Ε, δεν έχουμε καθηγητέ σε πανελλαδικά μαθήματα τα οποία εξεταζόμαστε και η οικονομική μα δυνατότητα δεν είναι εύκολη στο να πάμε φροντιστήρια ή να καταφύγουμε σε άλλε εξόδου. Επίση η αλλαγή του συστήματο κάθε λίγο και λιγάκι νομίζω πως επηρεάζει πολύ τα παιδιά. Οι καθηγητέ αντιδράσανε όπω και όλοι οι καθηγητέ, είναι όμω μαζί μα από ό,τι μα είπαν. Ε, ο Σύλλογο Γονέων και οι Δαιμόνων επίση είναι μαζί μα. Εμεί ξεκινήσαμε να κάνουμε αυτό γιατί αν δεν το ξεκινήσει κάποιο δεν πρόκειται τίποτα να γίνει. Ε, ξεκινήσαμε πρωτοβουλία δικιά μα. Τα παιδιά συνεργαστήκαμε μεταξύ μα. Θα κλείσουμε το σχολείο. Από τα μέγαρα, ο τελευταίο, από την Σιτία, η προηγούμενη μαθήτρια, με αιτήματα. Δεν ακούγονται παλαβά σε καμία περίπτωση, δεν ακούγονται και χαβαλέ που θα μπορούσε κάποιο να περιμένει. σα-ίσα βάζουν τα γενικά για το νέο λύκειο. Γιατί, όπω ξέρετε, νέο λύκειο έρχεται κάθε τρία-τέσσερα χρόνια. Κάθε υπουργό που σέβεται τον εαυτό του κάνει μια μεταρρύθμιση, την πληρώνει από κάτω. Όπω και να έχει, τελειώνουν οι Τα παιδιά δεν μαθαίνουν αυτά που πρέπει να μάθουν στο σχολείο. Λογικό. Ε, άλλωστε το δημόσιο σχολείο δεν υπάρχει για να μαθαίνουν κάποιοι υπάρχει για να είναι παράδειγμα προς αποφυγή ώστε όσοι μπορούν να πηγαίνουν στο ιδιωτικό και οι υπόλοιποι να είναι άνθρωποι που μπορούν στοιχειοδός να μετρήσουν μέχρι το 10 Να συνολισθούν γιατί αυτοί χρειάζονται. Τίποτα παραπάνω ούτε κρίση ούτε γνώση πραγματική, αυτά είναι επικίνδυνα πράγματα και το ελληνικό σχολείο χρόνια τώρα, με όλε τι μεταρρυθμίσει, αυτό το έχει καταφέρει. Να μην επιτελεί το ρόλο του και τον σκοπό του. Με του υπουργού, βέβαια από πάνω να κάνουν και να λένε τα δέοντα και να παίρνουν ύφο να απολαύονται όταν βγαίνουν στο δρόμο οι μαθητέ για τα αυτονόητα, ξαναλέμε. Είναι παλιό το σύνθημα από το άργο, αλλά έχει αξία. πιο παλιό ήταν και Ακεού και, και Δάπνου Δουφουκού, αλλά το μετέτρεψαν αυτοί οι αλυτίροι εκεί στο Άργο και Ακεού κατάληψη παντού. Το Μέγκα τώρα, το ρεπορτάζ του Μέγκα, και δεν έχουν αρχίσει ακόμη σοβαρά οι καταλήψει, δεν ξέρουμε αν θα αρχίσουν, αλλά σε αυτή εδώ την αρχική φάση, πώ είδε το Μέγκα όλα αυτά τα γεγονότα χτε βράδυ. Γιατί όλα ξεκίνησαν από το Facebook λέει και ψάχνουν να βρουν ποιο είναι αυτό στο Facebook. Έχουν γίνει όλοι δίωξη ηλεκτρονικού και όχι μόνο εγκλήματο. Αυτός που σας στέλνει τα αιτήματα και που έχει φτιάξει τη σελίδα, ξέρετε ποιος είναι, ποιοι είναι. Όχι, όχι. Α, έχει καλέσει 180.000 80.000, είδαμε εμείς και. Σε κάποια σχολεία, όπως το Γενικό Λύκειο Αγίου Δημητρίου στην Αθήνα, οι μαθητές που είχαν πάει το πρωί αποφασισμένοι να συνεχίσουν την κατάληψη, άλλαξαν γνώμη. Όταν έμαθαν ότι θα αναπληρωθούν οι χαμένε ώρε στι γιορτές του Πάσχα. Κάναμε συμβούλιο με του καθηγητέ και αποφασίσαμε ότι ήταν καλύτερο να ανοίξει το σχολείο. Να μην χάνουμε και τσάτζι, δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι. Ένα από τα σχολεία που τελούν υποκατάληψη είναι και το γυμνάσιο του Καρέα. Οι μαθητέ, όπω βλέπετε, έχουν τοποθετήσει λουκέτο στην είσοδο του σχολείου, χωρί ωστόσο κανένα από αυτού να βρίσκεται αυτή τη στιγμή μέσα. Με τον καλύτερο τρόπο, τον ακούσατε, τους ακούσατε, είναι το ρεπορτάζ σχεδόν αυτούσιο, εντόπισαν ένα σχολείο που δεν ήταν οι μαθητές μέσα αλλά το Λουκέτο ήταν στην πόρτα, πήγε ο ρεπόρτερ, πώ πήγε ο ρεπόρτερ, πώς οδηγήθηκε η ρεπόρτερ, πώς μυρίστηκε ότι κάτι γίνεται εκεί και γιατί από όλα τα σχολεία διαλέγει αυτό που είναι κλειστό, μόνο το Μέγκα ξέρει. Επειδή κατρακυλάνε στην τηλεθέαση και ψάχνουν τα γιατί και τα διότι με διάφορες σκέψεις που μαθαίνουμε όλοι τι γίνονται στο κανάλι και στην αρχή βεβαίω με ύφο πάλι ανακριτή, η συνάδελφος ρωτάει τον μαθητή αν ξέρουνε από πού είναι. Φοβισμένο το παιδί, 18 χρόνια, λέει βλέπει δημοσιογράφο, κάτι πολύ σοβαρό είναι αυτό και απαντάει ότι δεν ξέρουμε αλλά είναι 180.000 που ακολουθούν όλη αυτή την ιστορία Αμέσως μέσα σε 5-6 μέρες. Αυτό δεν λέει τίποτα ούτε στο κανάλι ούτε στην συνάδελφο, αλλά πρέπει να βρεθεί ο ένοχος. Ο Δελοβέρδος έχει προκηρύξει, προκηρύξει, σαν χουντικό ακούγεται, αλλά αυτό έχει κάνει, έχει προκηρύξει με wanted τον, αυτόν που έχει δημιουργήσει τη συγκεκριμένη σελίδα. Ψάχνουν οι διώξει, ψάχνει η αστυνομία να βρουν τον ένοχο. Λες και το ένοχος είναι το δάχτυλο που δείχνει και όχι όλα τα... Α πάει σε ένα καθρέφτη, ο Λοβέρντο και οι υπόλοιποι να κοιταχτούν και θα δουν τον ένοχο κανονικά. θα έχουν τα κότσι για να προχωρήσουν, είναι ένα άλλο τεράστιο θέμα. Στη Λαμία, προχτέ έγιναν φρικαλαιότητε τη χουντική διακυβερνήσεω, γιατί περί τέτοια πρόκειται. Θα ακούσετε τώρα και θα βγάλετε εσεί χαλαρά το συμπέρασμά σα. Συνελήφθησαν 9 ανήλικοι μαθητέ, και ξέρετε τι σημαίνει ανήλικο μαθητή, πρέπει να συλληφθεί. Οδηγήθηκαν στο τμήμα, μετά πιάσαν και του γονεί γιατί είχαν παραμελήσει τα ανήλικα. είναι. Αυτό που τα παιδιά πάνε και διεκδικούν να έχουν καλύτερη παιδεία και να έχουν ανθρώπινες συνθήκες μέσα στο σπίτι τους γιατί βλέπουν τους γονιούς να ταλαιπωρούνται και να δίνουν έναν αγώνα. Στη Λαμία λοιπόν πάμε μέχρι εκεί. και μία τα παιδιά! Είμαστε σήμερα εδώ για να κάνουμε μια διαμαρτυρία για τα παιδιά που τιμωρηθήκαν ε. βάλλον για όλα τα παιδιά που πήγαμε κάτω στο αυτόφορο που με δύο κλούβες, 45 στην συνωμικοί και μας πήγαν κάτω λες, και είμαστε κάποιοι τρομοκράτες και τέτοια. Και το κάνουμε σήμερα αυτή την πορεία για να δουν ότι εμεί την κατάληψη στο πρώτο πάλι και γενικά όλα τα σχολεία που κάναμε δεν την κάναμε για πλάκα. Την κάναμε για ένα σοβαρό σκοπό, για κάποια ελλείμματα που είχαμε. Και σήμερα ήρθαμε να κάνουμε εδώ τη διαμαρτυρία για να συμπαρασταθούμε στα παιδιά που δικαστήκανε, φακελωθήκανε και μαυρίζεστηκαν το ποινικό του. Αυτά. Και θα λέμε να το δουν αυτό και ότι δεν παίζουμε μαζί του. Δεν πρόλαβαν να ενημερωθούν, μάλλον δεν το είδανε. Εντάξει, δεν πειράζει. Μα ήταν και εδώ πέρα που ήμασταν εμεί. Είμαστε μια χαρά. Το θέμα είναι τη διαμαρτυρία, εμείς την κάναμε για τα παιδιά, τουλάχιστον είμαστε δίπλα του και δεν πρόκειται να τους αφήσουμε. So Πόσο μεγάλη χούντα είμαστε! Had, Lord, Lord, Lord, Πήγανε τους μαθητέ στα κρατητήρια. Κοιμηθήκαν εκεί μέσα, τους κράτησαν μέχρι το πρωί χωρίς φαγητό, τους ρώτησαν μόνο εάν θέλουν να πιούν νερό. δροπέ, 18 χρονών παιδιά δεν αξίζουν να είναι εκεί πέρα. Το ερώτημα του Άδωνι επίκαιρο όσο ποτέ αυτά συνέβησαν στη Λαμία, τα λένε οι μαθητές, τους μαζέψανε μέσα όλη τη νύχτα, όπως κάνει σε κάθε μαθητή που τόλμησε να σκεφτεί να διεκδικήσει και να σηκώσει το κεφάλι από το πληκτρολόγιο ή από το νέο iPhone 5 ή 6 ή το Plus ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Τα ακούσαμε από τους μαθητές, να ακούσουμε τη γνώμη και των καθηγητών της Λαμίας. Αυτή θεωρούμε τώρα ε, η ποινή των 20 μερών η οποία δόθηκε στους μαθητές θεωρούμε ότι είναι μια αυστηρή ποινή. Πήγαν να διεκδικήσουν κάποια προβλήματα που έχουν στο αυτό, μια μέθοδο στην οποία την ακολουθούνε. Χρόνια τώρα, Δεν έχουμε ξαναδεί τέτοια ποινή. Είναι πρώτη φορά που βλέπουμε ποινή προ μαθητέ. Θεωρούμε ότι είναι απαράδεκτο να ποινικοποιούνται οι αγώνε αυτοί. Μπορεί να διαφωνούμε ε, στο πώ μπορεί να γίνει ένα αγώνα κλπ. Αλλά αυτή τη στιγμή ο στιγματισμό αυτών των παιδιών με φυλάκιση 20 μερών, ούτε καν εφέσιμοι, δεν είναι από λένε οι δικηγόροι, δεν γνωρίζω ακριβώ τι είναι. Ε, είναι ένα γεγονό που μα σοκάρει σαν κοινωνία. Πρέπει να μα σοκάρει σαν κοινωνία. Λοιπόν, αυτό που έγινε σήμερα εδώ είναι απαράδεκτο. Δεν μπορώ να το πω αλλιώ. Δικάζονται παιδιά, τρομοκρατούνται παιδιά, ώστε να σταματήσουν οι αγώνες. Λοιπόν, εγώ θα πω το εξή. Μέσα στο καλοκαίρι μιλάμε για παράνομο και για νόμιμο, έτσι, ότι είναι παράνομες οι καταλήψεις κτλ. Λοιπόν, μέσα στο καλοκαίρι, μέσα στο βράδυ, 11 η ώρα το βράδυ, 2.500 καθηγητές απολύθηκαν μέσω ίντερνετ. Αυτό είναι νόμιμο? Λοιπόν, το πρώτο, το δεύτερο. Στα ΕΠΑΛ, ε, και στο πρώτο και στο δεύτερο και ΕΠΑΣ, καταργούνται 46 ειδικότητε Και παιδιά στην κυριολεξία μένουν στον αέρα. Αυτό είναι νόμιμο? Τι ερωτήματα και αυτά αυτή η κυρία η καθηγήτρια εκεί δεν τα αφήνει αυτά να πάει να ασχοληθεί, να διδάξει, μπας και μάθουν για άλλοι τίποτα. Είναι ένα σχέδιο πολύ επικαιρό από ό,τι φαίνεται. Το μελετά η κυβέρνηση να επιστρατευτούν οι μαθητές. Έχουν επιστρατευτεί τόσοι και τόσοι, γιατί όχι και οι μαθητές σε όλα τα σχολεία να δοθούν από τώρα τα χαρτιά, να τελειώνουμε, να γίνει επιστράτευση. Ωραίος εκβιασμός με την παράταση των ωραρίων Πάσχα, Χριστού για Χριστούγεννα, Καλοκαίρι, αλλά πρέπει άμεσα να επιστρατευτούν και οι μαθητές. Η συγκεκριμένη κυρία την ακούσαμε, πάμε να ακούσουμε γιατί έχει και άλλες απορίες. Είναι απαράδεκτο. Πρέπει τα πράγματα να πάρουν μία άλλη τροπή. Δεν ξέρω τι. Ούτε καν ε, υπήρχε δικηγόρο, έγινε εξαπίνη. Δεν κατάλαβαν ούτε τα παιδιά ούτε και οι τι έγινε. Καταστροφέ δεν γίνανε. Γιατί τι πράγμα κατηγορούνται. Δεν γίνανε καταστροφέ. Δηλαδή, να, τώρα ούτε καταλήψει. Σε λίγο θα πηγαίνουν και για τι απεργίε και για όλα όπω και πηγαίνουν. Κοιμήθηκαν παιδιά 18 αγόρα στα κρατητήρια. Λε σαν κοινοί εγκληματίε. Λοιπόν, είναι απαράδεκτο πρέπει να σταματήσει αυτό το πράγμα. Με και ήρθαν με κλούβα και πήραν τα παιδιά με κλούβα. Αν είναι δυνατόν. Δεν θέλουμε να επεμβαίνουμε τώρα σε δικαιοσύνη κτλ. Αλλά εφόσον τα παιδιά ήταν χωρί δικηγόρο, εμά μα ενημέρωσε ο δικηγόρο μετά. Δηλαδή, στον κόσμο που ήμασταν εκεί, μα ενημέρωσε ο δικηγόρος μετά. Και μα είπε ότι εφόσον δεν υπήρχε δικηγόρο, αν ο ίδιο ο δικαστή έλεγε μία λέξη εφέσιμο, θα μπορούσαν τα παιδιά να κάνουν έφεση και να σβηστεί από το ποινικό μητρό αυτό το πράγμα. Λοιπόν, δεν το είπανε. Γιατί δεν το είπανε. Γιατί αφήνουν εκτεθειμένα 18χρονα παιδιά. Απαράδεκτο. Girl, Πόσο μεγάλη χούντα είμαστε. Δηλαδή μόνο με, μόνο με τέτοιο τρόπο μπορούν να κατακτήσουν και τα παιδιά και εμείς, γονείς, καθηγητές, μαθητές, μα όλοι οι εργαζόμενοι, τα δικαιώματά μας. Αλλιώς θα ήμασταν ακόμα στις πηγέ. Πηγαίνουμε κατά εκεί. μια χαρά είναι οι σπηλές. έχουν και δροσιά, δεν θέλουν και calorifer. Αυτά γίνανε στη Λαμία που τα έχουμε ως περιγραφή και από μαθητές και από καθηγητές. Τους τετιμπόιδες μαθητές της Λαμίας επειδή τους έπιασαν μέσα στο σχολείο και καλά τους έκανε η αστυνομία, λειτουργεί το κράτος, του Σαμαρά, του Άδωνη και των υπολείπων ε, συναγωνιστών. Ε, στο Χολαργό δεν είχαν ξεκινήσει ακόμη τις καταλήψεις. Ήταν εκεί γύρω από το σχολείο και λειτουργήσε προληπτικά το κράτος και η ασφάλεια, όχι η αστυνομία η ασφάλεια, Τα κατήγγειλε σήμερα το πρωί στον Σκάιφ και στον Λυριτζή Κονόμη. Κυρία Φιλιό Γκαβαλιτσούδη, θα την ακούσουμε τώρα το πρώτο λύκειο στο δουσού των γονέων του πρώτου λυκείου Χολαργού. Ανησυχήσαμε πολύ γιατί ένα μαθητή μου λέει ότι η κυρία Φιλιό τρομοκρατήθηκε απίστευτα, γιατί ε, με βάλανε μέσα και μετά διαπίστωσα έστω στα λίγα δευτερόλεπτα μέχρι να φτάσω στο τμήμα ότι δεν ήξερα σε ποιο αυτοκίνητο βρισκόμουν. Δηλαδή, δεν ήταν περιπολικό τη αστυνομία. Ήταν της ασφάλειας πολιτικό ναι. και τρόμαψε. Το σοβαρότερο περιστατικό δεν είναι αυτό. Είναι ότι Αλλά. δύο μαθητές του γυμνασίου κυνηγήθηκαν. Τον ένα τον πιάσανε στην αυλή μιας πολυκατοικίας, στον κήπο μιας πολυκατοικίας. Για ποιον χειροπέδες και τον άλλον τον κινήθηκε μέσα στο δρόμο ένας αστυνομικός της Δίας. Ε, όταν, το, όταν τον έπιασε ε, τον κλωτσούσα στα χέρια, και στο σώμα και στα πόδια, το έδωσε γροθιά στο πρόσωπο. Για ποιο λόγο, δεν σταμάτησαν ε, σε ελεγχό, Γιατί του κυνηγήσανε. Τα παιδιά φοβηθήκανε, προφανώ τα παιδιά φοβηθήκανε. Και, και έτρεξαν να φύγουν. Και οι αστυνομικέ να τρέχουν. Όπω θα έκανε ο καθένα όταν έρχεται ένα αυτοκίνητο με πολιτικά και έρθει κατά πάνω σα και ζητάει διάφορα τι θα κάτσετε, θα μείνετε, ξέρετε από πριν ότι είναι ασφαλή που και να ξέρεις δηλαδή δεν ξέρω αν κάθεσαι είναι ένα θέμα αυτό αλλά αυτά συνέβησαν προληπτικά στο χολαργό τα άλλα ήταν μετά όχι ότι είναι καλύτερα αλλά αυτά εδώ που ακούσαμε είναι προληπτικά συνέβησαν στο χολαργό εδώ στην Αθήνα από τη δημοκρατική κυβέρνηση σε μαθητές, σε ανήλικους κάτω των 18 ο πανικός τους έχει πιάσει κόκκινο νομίζουν ότι έτσι μπορούν να Λύσουνε τι ή να σωθούν από τι. Δεν καταλαβαίνουν ότι έτσι θα μείνουν στην ιστορία με αυτά και με αυτά, με αυτές τις πράξεις γιατί αυτές κυριαρχούν. Την Ελλάδα δεν την έχουν σώσει θα μείνει όλο ο αυταρχισμός και η βία που καθημερινά ασκούν όσοι οι καλύτεροι εφαρμοστές. Ο Ισαγγελέας πάντω, όπως λέει και ο συνάδελφος οικονόμου καλά έκανε. Α, πρώτον, τον εισαγγελέα δεν τον έστειλε κανεί. Ο εισαγγελέα παρενέβη. Εγώ άκουσα την κυρία Κουτζαμάνη και ναι. μπράβο τη και πολύ σωστά. Παρενέβη χθε και, μπράβο της, μπράμα, χθες, αδερφή, και μας είπε τα αυτονόητα λίπια. πράγματα. Yeah, διότι yeah. με συγχωρείτε κύριε Λιριτζή, yeah. εγώ δεν yeah. έχω καμία όρεξη να πληρώσω την καφρίλα ορισμένων. Yeah. Διότι θα μπουν διάφοροι κάφριοι μέσα στα σχολεία, yeah. θα σπάσουν, θα καταστρέψουν, θα κλέψουν, θα διαλύσουν. Και θα σου πει κύριε Λιριτζή ή κύριε φορολογούμενε, πληρώ το λογαριασμό. Όχι, δεν έχω καμία τέτοια διάθεση να πληρώσω. Για διάφορα ρεμάλια που πάνε και καταστρέφουν. Και Μπράβο στην κυρία Κουτσαμάνη. Και μπράβο και στον Υπουργό. Ναι, ναι. Σε αυτό το κομμάτι, το, το σημειώνω κιόλα, σε αυτό το κομμάτι, γιατί έχουμε κάνει κριτική στον Υπουργό και πολύ σκληρή. Διότι βγήκε χθε και είπε το αυτονόητο. Ότι αν παιδιά λείψουν ώρε, θα κάνετε μάθημα Πάσχα-Χριστούγεννα. Και έπιασε. Είδε η πατρινή. κάτι, δεν τι Είδα σε ένα σχολείο τα παιδιά τη Πάτρα, να το πω έτσι. Λέει, αμάν σχολείο το Πάσχα, άντε για μέσα πάλι. μυρίζει. Ο Ρεφορμόλη, κανονική. Ε, η αγωνία πάντα του δημοσιογράφου, όχι του συγκεκριμένου μόνο, γενικότερα για την παιδεία, να μην χαθούν ώρε. Αν κάποιο παρακολουθήσει τι βγαίνει από το Λύκειο έτσι όπω το έχουν δομήσει με τι συνεχεί μεταρρυθμίσει, πραγματικά αυτή η αγωνία είναι κομμωδία, γιατί κανεί δεν νοιάζεται πραγματικά. Θα είχε κάνει μεγαλύτερο σοου κάποιο αν είχε καταλάβει τι περικοπέ έχουν γίνει, τι συγχωνεύσει έχουν γίνει, τι ελλείψει υπάρχουν και ποιο είναι το περιεχόμενο τη παρεχόμενη. Πριν ένα χρόνο, σαν χθε, ο πρωθυπουργό τη χώρα, αυτή τη κυβέρνηση που κάνει αυτά τα πολύ ωραία που ακούμε μέχρι τώρα, είχε ανακοινώσει κάτι και δεν μπορεί κανεί να τον πει ούτε ψεύτη, ούτε απαταιώνα, γιατί είχε δεσμευτεί ότι θα το υλοποιούσε. Εγώ σήμερα μπορώ να του υποσχεθώ ότι θα έχουμε στην Ελλάδα δωρεάν ασύρματο Wi-Fi ίντερνετ σε όλη την Ελλάδα σε ένα χρόνο. Αυτό είναι. Να πρέπει να το κάνει τώρα από το, το πατέρα μου. Το κάνω. Μα και γι' αυτό τόπα. Θα γίνει. Και το έχω ψάξει για το πω. Είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και δείχνει στου νέου ότι κάποιο νοιάζεται. Δεν λέω Σαμαρά. Δεν έχει καμιά σημασία ο Σαμαράς το στο όποιο κόμμα. Νοιάζεται ότι υπάρχει Ελλάδα που νοιάζεται για αυτά τα παιδιά. Μέχρι. Διαφορετικά καίκαμε. 4 Νοεμβρίου του 2013. Σε ένα χρόνο το WiFi θα έχει μπει πατού Αλλιώ δεν θα το έλεγε το έχει ψάξει. Δεν είναι ψεύτη και απαταιώνα. Είναι δυνατόν. Είναι πρωθυπουργό. Μπορεί ένα πρωθυπουργό να λέει έτσι κάτι για να χαϊδέψει αυτιά ή να κοροϊδέψει τον ελληνικό λαό ακόμη και σε αυτό που δεν είναι ένα πρωτεύων θέμα αλλά για τους μαθητές είναι κάτι πολύ σημαντικό όχι μόνο για τους μαθητές δεν έκανε τίποτα με την ίδια ευκολία να το ρωτήσει κάποιος τώρα σε μια νέα συνέντευξη θα έχει... Άνετα να πει 15 εκδοχέ του γιατί δεν το έκανε, θα προχωρήσει παραπέρα και το θέμα δεν είναι ότι αυτό θα τα πει αυτά τα ψέματα, ότι πολλοί θα τα υιοθετήσουν και θα προσπεράσουν τη ζωή του κανονικά, σαν να μην έχει συμβεί τίποτα που για χιλιοστή φορά κοροϊδεύτηκαν για ανώδυνο θέμα, όχι για σημαντικό. Ο νου μα αυτέ τι μέρε πήγε και στι μεγάλε κινητοποιήσει του 1991, τότε που είχαν κέφει τα παιδιά κάτω από το Υπουργείο, ήταν Βασίλη Μπίλη. Κοντογιανόπουλο, που μετά πήγε στο Πασόκα, και έκανε τι γύρε του κι αυτό, όπω κάθε ένα που Μόνο τον εαυτό του και τίποτε άλλο, καμία αξία και κανένα συμπολίτη που τον εκλέγει τον ψηφίζει, ήταν κάτω από το Υπουργείο του Μπίλη και έλεγαν τραγουδάκια. Έλα μα να αναμενθεί, έλα μα να αναμενθεί. Τώρα πούμε φοιτητή, τώρα πούμε φοιτητή. Την παιδεία αγαπώ. Την παιδεία αγαπώ. Και στου δρόμου τριγύρνο. Μίλη-μίλη, είσαι εδώ. Έρχομαι να να σε δω, Έρχομαι να να σε μιλή, μιλή, να, μου μιλή, μιλή, να μου πεις, Πού είναι ο ήπακι νήσου, Πού είναι ο ήπακι νήσου, Μπήλη, σου προσευχήσου, Μπήλη, μπήλη προσευχήσου, Κραβασμετι έξω να σε δω. Έλα έξω να σέρω στο υπουργείο, φίλια στο υπουργείο. Ταβάζει κανένα, κανένα το μισοτάκι και το Μιτσοτάκι. Για να κάνετε συνολάκι Με το αυτοκινητάκι, το θυμόσαστε στην παλιά που ματαζευη έταζε αυτοκινητάκι ο Μητσοτάκης. εδώ μιλάει για το μπαμπάμισοτάκι. Αλλά έχουμε και σε αυτή την κυβέρνηση νέο Μητσοτάκι. Οπότε, αν αλλάξουμε τον πύλλο, το τραγουδάκι ισχύει για τον νέο Υπουργό, για τη νέα κυβέρνηση. Τα ίδια ονόματα, όπω ξέρετε, κυριαρχούν τα τελευταία 100 χρόνια σε αυτή τη χώρα και δεν υπάρχουν και άλλοι άξιοι. Δεν έχουμε πολλού. Ελληνοφρένει αυτό που ακούμε, με μαθητέ σήμερα, τουλάχιστον στο πρώτο μέρο. Mail τη εκπομπή είναι το στούντιο papaycrealfm.gr και του σταθμού. SMS μπορείτε να στείλετε στο real κενό, ό,τι θέλετε μετά ω μήνυμα και στο 54%. 2.112.20.8.200. Εκεί απαντά ο μαθητή Αποστόλη Μπαρμπατζιάνη και ο Νίκο Απρανίδη ρυθμίζει τον ήχο. La jesteśmy είμαστε one I σα to the αυτό Ελληνοφρέμια. Κάθε μέρα στη μία το μεσημέρι στον Real FM. Το αληθινό ραδιόφωνο. Η κορβέτα που έφτασε μέχρι το Λαύριο μας έφερε το νέο σήμα της εκπομπής. Έχουμε και νέο σήμα σταθμού στην πορεία στα τουρκικά γιατί καταλαβαίνετε εφόσον οι κορβέτες φτάνουν μέχρι το Λαύριο στην εθνικά ανεξάρτητη περήφανη Ελλάδα Ε, λογικό είναι και οι σταθμοί να εκπέμπουν την ανάλογη γλώσσα. Ε, τώρα θα ακούσουμε κάτι που είπε ο Πάγκαλο για τα θρασίμια, όπω θα είπε ο Σαμαράς αλλά επειδή του πιάσε έτσι το, την πρώτη θέση στο χουλιγκανίστικο λόγο, έπρεπε ο Πάγκαλο να υπερκεράσει τον Σαμαρά και βρήκε άλλε φράσει για του φοιτητέ που ήταν προχτέ που έκαναν την κατάληψη στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Είναι αρχική και οι διάφοροι εκπρόσωποι τη νεολαία του Σιρίζα μπήκαν μέσα, απείλησαν τον Βρήτανη. Mm -hmm. Διακόψαν τις συνεδρίες και τον επόδησαν να βγει. Δεν λέγονται τσοχλάνια, τότε είναι κλιματίες, έπρεπε να Οπότε έχουμε πάγκαλο, μετά θα τραβάμε και ένα καζανάκι για να καθαρίζει τελείως ο χώρος. Το κάνετε όλοι όσοι πηγαίνετε στην τουαλέτα. Καλά είσαι. Καλά είσαι, Είμαι συγκλονισμένος εδώ με το δράμα που χαρδούβελε εκεί του Ντουνκινόπουλε. Μα ε... αυτοί οι άνθρωποι τέτοια δυσυχία στη ζωή του, όλοι αυτοί οι άνθρωποι, και εμεί να το παίζουμε κομμουνιστέ και κάτι τέτοια. Ρε, παιδί. Μα αν είναι δυνατόν, έχω συγκλονιστεί. Καποστολή, καλημέρα. καλημέρα. Κύριε Παστολή, καλημέρα. Κύριε ότι είναι γεγονό ότι ο ελληνικό λαό είναι μάρκα. Τόσο... Έχει αποδείξει, έχει στοιχεία, έτσι το λέω αφαίρετα. Όσο νομίζει ο Βενιζέλο δεν είναι.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 Έλα ρε Αποστολή. Έλα φίλε. Και ρε φίλε. Καιρό είχαμε να τα βούμε. Γιατί έτσι. Τέλο πάντων, να σου πω κάτι. Έλα. Γιατί βάζετε τον τράγκα το πρωί και τρομοκαρατεί του γέρου. Αρχίζει το πρωί, θα κλείσουν οι τράπεζε, θα κάνουν, θα δείξουν. Μα δεν θα κλείσουν οι τράπεζε άμα έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, ρε Αγόριμο. Εγώ τράγκα ακούω και παίρνω γραμμή. Ναι, αλλά το θέμα, το θέμα ποιο είναι. Τι να πω στου γέρου, να βάλουν που εκπομπέ τράγκα να εισχάσουνε. Α βάλουν περσινέ εκπομπέ. Ότι βλέπει τον κόσμο, δηλαδή που τον εβλέπει τι τάσει, ξέρω εγώ στο περίπτωρο. Θέ... Όλα τα γερόδια είναι χεσμένοι. Έτσι. χ το... Το είναι πριν το πέσιμο. Σου λέει: Με το πέσιμο που να πάσω καναπόδι. σπάσω καναπόδι, να πάω από χέσιμο. Το πολύ να πάω χεσμένο. Και το περίεργο ξέρει ποιο είναι: Ότι χέσετε και ο ίδιο να είμαι. Αυτό δεν έχει τα λεφτά του έξω. Και πολύ καλά κάνει. Όλοι έξω τα έχουμε τα λεφτά. Τι θα τα έχουμε μέσα, Να τα χέρι το χαρτούβελη. Κατάλα, εφόσον. Που, δεν ξέρει πού πάνε εφόσον. τα τέσσερα, δεν ξέρει αν είναι υπουργό είναι σύμβουλο. Εφόσον... Όλοι έξω τα λεφτά. Ισαγγελέας Αριουπάγου ναι. Να συλληφθεί επηγόντως στρατηγέ Ο Βενιζέλος, ο Σαμαράς, ο Σιμίτης Ακού ο Άδωγη Γεωργιάδης Ο Ιβούτεψη, ο Βορύδης Να συλληφθούν επηγόντως τώρα Και να οδηγηθούν στο βλέπιο Όχι να συλληφθούν, να συλληφθούν Να, να συλληφθούν, πιο μεγάλο κέρδος να έχουμε Άσο που τόσα χρόνια που είναι έχουν μεγαλύτερη αρχαιολογική να αξία και την Αποστόλης είσαι, ήθελα να μου επιβεβαιώσεις αυτό που άκουσα, το αδειόφωνο, ότι ο Τράγκας, λέει, πρότεινε για πρόοδο της Δημοκρατίας, τον Γεωργάκη Παπανδρέου. Δεν το άκουσα, αλλά πρώτον δεν αποκλείται, δεύτερον είναι μια πολύ καλή λύση. Έχει, του έχει, το, το, το, το, το έχει κάνει συστάσεις η φιλενάδα του η Μέρκελ. Έγινε και φιλενάδα έχει, η φιλενάδα η Μέρκελ τώρα, έχει... εκεί που την έλεγε ξεκό, τώρα έγινε η φιλενάδα. Δεν μου λε, επειδή φέτο έχω κλείσει τηλεοράσει και ραδιόφωνα και είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένη. Μαλόγια σου! Κάθε Δευτέρα ντρόνομαι... και Τρίτη στην τηλεόραση του ΑΛΦΑ 10 παρατέταρτο Ελληνοφρένια. Άιστα. Αλλά λεβιός. ρε, παιδί μου, ενώ δεν βλέπω ειδήσει. Εντάξει. Οι ειδήσει δεν με νοιάζουν. Ελληνοφρένια. Ελληνοφρένια πάντα. Και βλέπω και ακούω. Από εσά Αλλά δεν μου λέτε, έχετε Σώθηκες και εσύ. Σώθηκε και εσύ τώρα για πε. Μόνοπλευρη ενημέρωση. Τώρα μου πει από τι ειδήσει τι παίρνει. Η ανάπτυξη ήρθε, έκανε ένα σύντομο πέρασμα και έφυγε. Είπαν θα, κάτσει, είπα θα Δε Δεν σημαν. είπε θα έρθει ανάπτυξη, ανάπτυξη, ήρθε. Δε έκανε ένα σημαν. πέρασμα, εξαφανίστηκε πάλι. Πότε στην την πρόλαβα. Τι έκανε στην ε... τα ρευματικά σου. Από εκεί μέρε, από εκεί. Από την <laughs> Όχι, ρε, μου, φοβάμαι, δεν Να τι στα αεροδρόμια. φέμε το, το είπε χίρ, χίρ, χί, FM, Το αληθινό ραβόνο. 97,8 γιατί Το είπε Το είπε καθαρά είναι τα τουρκικά επειδή οι κορδέλε πια θα πιάσουν σε λίγο έξω από τη Σαρονίδα εκεί θα δένουνε Να πάνε τα παιδιά στο σχολείο, να μάθουν γράμματα, να γίνουν χρήσιμοι άνθρωποι στην κοινωνία. Να, τι χρήσιμοι δηλαδή, δημοσιογράφοι, όπως ο Δημήτρης Καμπουράκης. Γαλατάκι πίνεις. Έπειτα όταν ήμουν μικρό από τι Κατσίκε. Τώρα, και εγώ. πολύ. Όχι μου το έχει περιγράψει αυτό, δεν πιστεύω. Κλέβαμε τον από δίπλα. πήγαινε στις άλλες Κατσίκε και τις βίζαινε. Εγώ μόνο, όλα τα παιδιά. Και αγελάδε ή πολλοκατσίκε. Όχι, δεν είχαμε αγελάδε. ήταν Δεν είχαμε αγελάδε. Τι Ξαπλώναμε Του κλέβουμε γάλα. Τι σου κάνετε, Τι πω. Κοιτάξτε, δεν ήταν αντεπουτσωμένε. Όχι, δεν ήταν. Yeah. <laughs> όχι, εμεί τι σε λέγαμε, ρε παιδί μου, σε έστελνε στο... στο χωράφι, α πούμε, να μεταδέσει. Όταν λε βιζιά, δεν είσαι ότι καθόλου κάλατε έτσι και. Ναι, έτσι. Στέλνετε κάτω, κάτω, το γάλα στο. Ναι, το φυλάζαμε. Γκατσίκα του γίτο τον εβίζαξε γι' αυτό έχει φτερά. Ερώτα τον Επίραξε, γι' αυτό λογενά. Γκατσίκα του γίτο με τον εβίζαξε γι' αυτό έχει φτερά. Ερώτα τον Επίραξε, γι' αυτό λογενά. Αλήθεια, το λε, Είσαι καλά, δηλαδή υπάρχει χώρο από το χωριό κάτω να μην έχει βυζάξει που... την κατσίκα του γείτονα. Ναι, ναι, να, δικά με εμείς... συγχωρείτε. εσείς έχετε ειδικά. Εντάξει, και όταν λέγονται αλλάξε... τα παιδιά, στη δικιά σα την κατσίκα. Τα άλλα παιδιά πρέπει να είναι από τη δικιά μα κατσίκα. Ποτέ στη δική σου κατσίκα αυτό είναι το ηθικό δίδαγμα. Πάντα στο γείτονα. Αυτό που λέγανε παλιά να πεθάνει η κατσίκα του γείτονα δεν ισχύει. Βυζένουμε την κατσίκα του γείτονα. Αυτό είναι το σωστό και προοδεύουμε ω άνθρωποι. Βάζεις σταφίδο με αμύγδαλα καρύδια, δυο τσικουδιές και είμαστε ούτε κρίση υπάρχει ούτε τίποτα Στα πανηγύρια αχ κίτρο και πέμπω Λοιπόν, από πού λες να χτίσουμε, από την πόχα Αχ oh, Από την πόχα Από την πόχα λέω Το όνομα του ξέχασε Where is πέσεις. my mind Τα σύνορα ξεπέρασε Εδώ έγινε να άλλο. Μετά που Τι Είναι ρε παιδιά. Έχουμε θέματα και ερωτήματα, ακόμη και οι ίδιοι δημοσιογράφοι. λοιπόν τη γίδα του γείτονα, όπω λέει ο Καμπουράκη και όλοι έχετε την απορία. Ποιο ήταν αυτό ο γείτονα και κυρίω ποια ήταν αυτή κατσίκα η γίδα που ο Η Ελλάδα έχει διαρθρωτικό πλεόνασμα, δηλαδή κυκλικά προσαρμοσμένο πλεόνασμα αφαιρουμένων των εφάπαξ μέτρων, που είναι το καλύτερο στον κόσμο, καλύτερο και από αυτό της συγκαπούρη, σημαίνει πάρα πολλά κατάλαβα που είμαστε καλύτεροι. Άλλον ένα δίκτυ βρήκε εκεί για να πει ότι είμαστε πρώτοι, αλλά είμαστε πάνω από τη Συγκαπούρη. Αυτό λέει πάρα πολλά, δεν ξέρω για ποιο θέμα, αλλά είναι σημαντικό ότι είμαστε πάνω από τη Συγκαπούρη. Α πανηγυρίσουμε και γι' αυτό, γιατί έχουμε πάρα πολλού λόγου να πανηγυρίζουμε. Ψάχνουν και βρίσκουν κάποιου δείκτε και το, τα λένε εκεί. Μόνοι του τα λένε, μόνοι του πανηγυρίζουν. Και φαντάζομαι οι Συγκαπούρινέζοι θα πολύ άσχημα που του πέρασε η Ελλάδα και βγήκε. Μπροστά. Σήμερα το μεσημέρι μα στείλαν πάλι μήνυμα, όπω και την προηγούμενη εβδομάδα, όλοι έξω από το Ειρηνοδικείο Νέα Ιωνία. Πάλι κατάσχεση, πάλι απειλή πληστηριασμού, πάλι πάλι. Οπότε πηγαίνετε 3,5 όλοι έξω από το Ειρηνοδικείο Νέα Ιωνία, όπω και την προηγούμενη εβδομάδα που είχαν καταφέρει εκεί οι άνθρωποι να αποτρέψουν μία ή δύο, νομίζω δύο πληστηριασμού. Μετά από αυτό, ακολουθεί ο αρμόδιο υπουργό, ο Γκίκα Ογαρδούβελ, είπε κάτι προχτέ, να το ακούσουμε και σήμερα γιατί υπάρχει συνέχεια η σχέση μας με τους Δανιστές μας είναι μια σχέση που θα διαρκέσει πάρα πολλά χρόνια μέχρι σ' να ξεπληρώσουμε το 75% των Δανικών και επειδή είμαστε τυχεροί με την έννοια ότι δεν θα ξεπληρώσουμε σύντομα μας έχουν δώσει αέρα να γυρίσουμε τα λεφτά πίσω στο απότερο μέλλον θα μείνουν περισσότερο <laughs> θα Είχε πολύ γέλιο αυτή η συνέντευξη. Τουλάχιστον πέρασαν καλά οι δύο, ο Περντεντέρη και ο Χαρδούβελη. Θα μείνουμε πολύ. Οι Τρόικε και τα λοιπά θα μείνουν εδώ μέχρι να ξεχρεώσουμε ποτέ δηλαδή το 75% των δανείων. Αυτό το μαθαίνει σήμερα το πρωί ο Ιωδάνη. Η δάνεια Τζαμ και έγινε έξω φρενών. Δεν ισχύει αυτό γιατί δεν το λέει ο Σαμάρα. Το λέει μόνο ο Χαρδούβελη. Το, το ακούσαμε και από τον κύριο Καρδούβελη δηλαδή. Το είπε στον Περντεντέρη. Λέει, θα πληρώνει η χώρα, θα είναι υπο υποπτία Μέχρι να, πληρώσει, να αποπληρώσει το 75% του χρέου. Δηλαδή τα εγγόνια των παιδιών μα. Λοιπόν, ο κύριο Χαρδούβελη, επειδή τον άκουσα, δεν είπε αυτό το πράγμα. <σκυρίζει> αλλά σα λέω λοιπόν ότι εμεί δεν, δεν εκπροσωπεί την κυβέρνηση ο κύριο Χαρδούβελη. Ο πρωθυπουργό εκπροσωπεί την κυβέρνηση. Μήπω δεν την εκπροσωπεί. Ένα λεπτάκι, ένα λεπτάκι, ένα λεπτάκι. Ο υπουργό οικονομικών δεν την Ένα λεπτάκι. λεπτάκι. Ο υπουργό οικονομικών έχει ένα συγκεκριμένο τομέα. Αυτό λοιπόν το οποίο από αυτό το τομέα, περνάνε όλα, κύριε Τσαρτζή. <τωλής> το περιστέρι είναι δραστήριο. Το συντονιστικό σχολείο Περιστερίου Καλή αύριο 12 στα προπύλαια. Αύριο υπάρχει συγκέντρωση και άλλιω των μαθητών κάτω στην Αθήνα. Και ο σύλλογο <τωλής> Πουντί η Ένωση Γονέων Περιστερίου, ε, στην, την, παρασκευή, την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου στι 6 το απόγευμα, έχει συλλαλητήριο με θέμα βέβαια όλα αυτά που γίνονται στην παιδεία. Ο σύλλογο και των uh, καθηγητών με τίτλο Ελία και η Στείλτε το και αύριο να το πούμε που θα έχουμε περισσότερο χρόνο. Σας αποχαιρετούμε. Μαγκαζίνο σε λίγο. Γεια σας. Ζαράκου, μου είσαι απαράδεκτο. γιατί δεν μα είπε ότι έφυγε η όρκα από το μέγα εργάμπο του. Και εδώ μα αποφέσει που έλεγε η Μαρία αυτή τη κορμάρα το. Τώρα το άμα τη και εσύ έχει φύγει από το καλοκαίρι. Ναι, εγώ όμω δηλαδή... δεν βλέπω μέγα. δεν βλέπω μέγα. Να σου το μόνο που δεν βλέπει μέγα, άσε. Ωραία, μότο. Επειδή βλέπω τα νούμερα κάθε μέρα, είναι σε κεφαλικά καθημερινά. Τρίτο κανάλι, ούτε καν δεύτερο. Να, να κάνουμε μια απεργία για την παράσταση κοπέλα, κολομό. Και απεργίε έχουμε κάνει τα πάντα, παιδί μου. Το... Έλα. δεν είχες το καλύτερο τραγούδι στη συλλόγη του Κατσαρού. Τον Το νύμνο της Βούντας. Yeah. άλλη φορά. Έλα. Ακόμη να διαφωνική έχω μπει, όπου μέχρι τώρα βλέπετε για το λαϊκόφτηστήριο που θα φτιάξει η Λαϊκή Επιτροπή στην Αιωνία. Υπάρχει ήδη λέει, η εργατική λέξη τη Αξιονία εδώ για τρία χρόνια και λέει, δεν το έχει επικανεί αυτό. Ωραία. Οπότε να μην πούμε ούτε για το φροντιστήριο επειδή υπάρχει κάτι άλλο που δεν το έχουμε πει. Όχι, όχι, όχι, όχι. Να πούμε ότι καλό θα ήταν ένα... αυτό το πράγμα να γίνει από κοινού, από όλα μαζί και όχι ο καθένα θα κάνει το δικό του μαγαζάκι, επιτέλου, αυτή η ρημάδα είναι ότι θα αριστερά να... κάποιον ελοπιούταν, α πούμε, σε αυτό το απλό ζήτημα. Το να παράξουμε στην ψηρία. Πού είναι η εργατική λέξη τη Mam z Λοιπόν, ωραία τα τώρα ο θύμιο για το φροντιστήριο. Βέβαια δεν ξέρω τίποτα για να σα κατατοπίσω. Απλά ήθελα να σου πω κάτι που είπε την Παρασκευή. Το πέρασε πολύ στο ντούκου αυτό που έγινε και δεν έγινε στη Φιλοδελφία. ήταν έσω ερηνοδικία τη Νέα Ιωνίας. Ναι, για... για κάποια σπίτια που αφορούσαν τη Νέα Φιλαδέλφια. Μπράβο, ναι, ναι, ναι. Ένα... Νομίζω ήταν ένα σπίτι στη Φιλαδέλφια και ένα σπίτι στην Ιωνία, δύο σπίτια Ότι ήταν εκλεγμένοι δημοτικοί σύμβουλοι από το Δημοτικό Συμβούλιο τη Νέα Ιωνία, το οποίο είμαι πάρα πολύ περήφανο του, δεν ψηφίσαμε τον ψεύτητο μανούρι με του χίλιου διορισμού του και βγάλαμε τον Κότσι. Ήταν δημοτικοί σύμβουλοι από τον Βασιλόπουλο, τον Δήμαρχο Φιλαδέλφια, που είχε φάει τέτοιο πόλεμο από τον Μελισανίδη για να βγει ο Γιώργο Γαμπλή. Και ήταν και πλήθο κόσμου που έδειξε ότι ποτέ δεν θα περάσει στη Νέα Ιωνία και τη Νέα Φιλαδέλφια πληστηριασμό. Γιατί ήμασταν πάρα πολύ και πάρα πολύ οργανωμένοι. Ε, λοιπόν, χθε πήγαινα για ψώνια, περνούσα από τη συμβολή των οδών, καπανέως και διστόμου. Επειδή αυτή λοιπόν... Χρήσιμη πληροφορία για μένα. Είναι, είναι.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 Έποτε καμία αναφορά στο στη σφαγή του βριστό μου. Τίποτα. Πια σφαγί και μα και σταπαγω, παρατριώ ήταν. Ε, για χαρά. Γεια σα. Ο Αποστόλη. Ναι. Ο ίδιο. Αυτό. Από το Ηράκλειο τη Κρήτη παίρνω το τηλέφωνο, Αποστόλη. Όχι από το Ηράκλειο τη Κρήτη, από το Ηράκλειο. Κρήτη είναι ό,τι είναι αριστερά από το Ηράκλειο και ό,τι είναι δεξιά από το Ηράκλειο. Το Ηράκλειο θα το λε Κρήτη. Λοιπόν, λέγομαι Γιώργο Δασχαλάκη. Ναι. Ήθελα να σε ενημερώσω για μια πολύ σημαντική προσπάθεια που κάνουμε εδώ πέρα που αφορά στα νεανικά έντυπα. Είναι ένα διαγωνισμό δημοσιογραφικών δεξιοτήτων που γίνεται στο όνομα του αδερφού μου, ο οποίο ήταν δημοσιογράφο. Πέθανε πολύ νεό, 37 χρονών. Το και 4 χρόνια Τα καταγράφουμε και τα αναπτύσσουμε τα κάνουμε στην ιστόσα τη κοινή γνώμη. Δημοτικά γυμνάσια Λύκαια. Μέχρι τώρα στο νομό Ηρακλείου και από φέτο επίπεδο Κρήτη. Θα το δείτε, στα... υπάρχει ιστότοπο στο ίντερνετ www.λευτέριδασκαλίχη.gr. Είναι μια πολύ σημαντική προσπάθεια γιατί τα παιδιά έχουν πολύ προχωρημένε απόψει και αυτέ εμεί χωρί κανένα περιορισμό τι αναδεικνύουμε και του ενισχύουμε σε αυτή την προσπάθεια. Είμαστε κομικοί. I, I, θα γίνει, σας το δηλώνω αυτό κατηγορηματικά, θα γίνει μακελιό. I, I, Πόσο μεγάλη χούντα είμαστε!